Ελά, Αποστολή. Καλά, είσαι είμαι ο Σπύρισο, ο διδεκτικό, ο, ο πρώην Ο πρώην Δουβλίνο? Ναι. Πού πήγε? Γύρισα, ρε, εδώ και καιρό. Στην Ελλάδα? Ναι, ναι. Βά, καλό, Χαϊβάνισε και εσύ. Είμαι εδώ και ένα χρόνο. Μπράβο, να όχι, μπράβο, αν μια επιλογή καλή, είναι λε, πού να πάω μετά το Δουβλίνο, Ε, Αθήνα, Ελλάδα. Κα... Ρε γινόταν, ρε. η οικογένεια ήταν εδώ. Α, ναι. αυτό εντάξει, άλλο. Να σου πω Δεν το σπίρε, αλλά το ξέχασα. Μπορεί. Ήρθε ο σου πράγματι. Ναι, το γνώρισε, είναι σπερασμένο. Ήρθε ο Μάκουε τώρα, με παίρνει οπότε με ακούει. Ωραίο, μ' άρεσε Α. πολύ, ωραίο ανθρωπάκι. Ναι, Ωραίος. Ήθελα να σε ερωτήσω κάτι. Αυτό που είχε βάλει στο Instagram, που είχε να κάνει με τη σάτυρα που κάνει, το είχε πει ο Αυτό που έλεγε ότι η σάτυρα σου είναι άλλη για του στοχούς, άλλη για του πλείστου. Το έχει πει Όχι. Πού να σημαίνει ότι μου κάνει την αυτό που λε. Ενώ ένα Καλά μιλάμε, ρε φίλε. Τι βόθρο είναι αυτό ο Γεωργιάδη και όλη είναι η Δημοκρατία. Έχω απελπιστεί δηλαδή. Τέτοιο σύγχαμα δεν υπάρχει. Πήγε στη γιορτή του Ισραήλ και το λέει και καμαρώνει στην πρεσβεία. Τώρα που τα βάζατε προηγούμενο. Σήμερα ήταν η μέρα για να γιορτάζει η μέρα απελευθέρωση του Ισραήλ. Στα καμιά τη έντρωσή του. Άλλη μέρα θα πάμε. Και καμαρώνει. τι να πω, ρε φίλε. Ποιο συγχαμένη κυβέρνηση από αυτά τα που δεν έχει περάσει. Απόστελε? Ναι. Έλα, όπω του επιθυμούσα. Έλα. Αυτό που μιλάει, ο καθήκο, ο ψυχοβγάλτης γιατρών και ασθενών, μην είναι Ισραηλινόστρε. Για να τον ψάξουμε λίγο. Α, ποιο λες τον Άδωνε? <laughs> ποιο είναι ο ψυχοβγάλτης γιατρών και ασθενών. Α, δεν ξέρω, λες να είναι τίποτα σπόρο τέτοιου είδου. μέρα θα... Ισραήλ, του Άλλη μέρα θα πάμε. Δεν είναι, λέει, το Ισραήλ, είναι η του Τα νιάχω εκεί κάτω Γεια σου τσολιά μου Γεια σου Κλάρα μου Τι κάνεις Καλά εσύ Καλά μια χαρά τηλέφωνο Αρχικά, εδώ Ελένη Σκέτο Στέφανε Με λένε, Ελένη Σκέτο Και εσύ Ελένη Σκέτο Και εγώ Ελένη Σκέτο Μόρια, είστε όλες Όταν σου χορεύω κλέβω κλέβω Όταν σου Πέτρε ένα τηλέφωνο στη γερτί μου για να μου πει χρόνια πολλά. Γιατί είμαι σίγουρη ότι να έψαχνα και δεν μπορούσε να το βρει. Ναι, σε έψαχνα χρόνια πολλά. Ευχαριστώ. Αλλά δεν τα κατάφερα τελικά να σε. Δεν πειράζει, γιορτή κρατάει 40 μέρε. Έτσι. Και επίση, θα ήθελα να πω στον κόσμο, γιατί την κρινιάζουμε. Δεν έχουμε για την καθημερινότητά μα ποτέ. Τι έχει στα κεφάλια των παιδιών στα σχολεία. Τι έχει Δεν μπορώ να καταλάβω τίποτα, δεν. το ίδιο. Αυτή η γκρίνη και αυτή η μιζέρια δηλαδή, πραγματικά. Δηλαδή, το κόπα. Πόσο να κάνει και αυτό το κράτο. Πραγματικά ναι, και ναι. δεν το εκτιμάμε κιόλα, και αυτό να πούμε. Ναι, πραγματικά. Δηλαδή, δεν σε βγάζει από τη ρουτίνα σου, δεν σε εξατμιάζει. Δηλαδή, δεν αφήνει την καθημερινότητά σου, την ωραία κατά τα άλλα. Πόσο να καταλάβω. Αποστολή Ναι Αυτό είναι με τα τέσσερα πιφτέκια Τον θυμάσαι Χθες το υποφήμιος Ότι έγινε χαμό Από έκλεψε 4 πιφτέκια Από το εσθεντόρεο που λέει Ναι ναι Που πήγε το συνδικάτο Μετά ναι Το Athens Plaza Κατηγορέθηκε ένα συνάδελφο ο Μάγινες Ότι έκλεψε 4 πιφτέκια Από τους πελάτες. Και τα έφαγε, το Συνδικάτο Επισητισμού Τουρισμού πήρε την απόφαση να αγοράσει τέσσερα πιφτέκια. Μπράβο, και να τα παραδώσει στη διεύθυνση. Τώρα λοιπόν το να πωλήσανε σήμερα γιατί έβαλε στη δάσπιση στο ψηφοδέλτιο. Και πάμε να περάσουμε τώρα από εκεί, δύο η ώρα, να τα κάνουμε όλα που Πιφτέκια πετάξετε και πάνε χαμένα. Εγώ αυτό δεν θέλω. Όχι καλέ, θα τα φάμε. Ήταν και έμαθα. Να. Ε, τάξ, ήταν η κλοπή,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 Ναι, γεια σα, Αποστόλη. Γεια. Yeah. Από ξάνθη είμαι. Ήθελα να σε ρωτήσω αν σου άρεσε η πόλη μα, αρχικά. Μου άρεσε. Σου άρεσε. Μου άρεσε και πήγα και απέναντι στη σκηνή που παίζαμε και στο πολύ ωραίο μουσείο σκιών. Ναι, ναι, ναι. Εγώ έτσι όπω κοιτούσα τη σκηνή, καθόμουν αριστερά. Πουσή... Ναι, ναι, σε τώρα. Α, τώρα με θυμήθηκε. Όχι, oh, δεν σε θυμάμαι. Του είχα πει για την τώρα. Ά, είσαι ο ντοροφιλόφιλο. Ο ντοροφιλόφιλο, ναι. Απαπα. παπαπα. Είς... Χωρί ντροπή, ε. Ναι, τι να κάνω. Ψάχνω να τη βρω και δεν μπορώ. Αν δεν είχε πει τώρα, είχε πει Πακογιάνι Ω, μπακογιανόφιλο θα σε έλεγα Καταπληκτικό Ναι, ναι, ναι, ακριβώς Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες Αποστολή Φρέν, καλημέρα Γεια σου Φρέν, καλημέρα Να σου πω, γιατί μας το κάνετε διαφθοριστή μεσημεριανή ώρα Τι Είναι κάναμε η χώρα, Δεν είχε σπίτι να μείνει, να κάνει Ζω στο ίδιο διαμέρισμα στο οποίο μεγάλωσα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 Ελαφριντικό για το Μιτσοτάκι, τον, τον Κυριάκο. Ο πατέρα του έκανε ταραβέρι με το μαυρίκι. Αυτό είναι που τον αεροπαγήτη. Δεν το θυμάσαι το μαυρίκι, ρε Μαλάκη. Ναι, το θυμάμαι τώρα. Τι, τι δηλαδή ο άνθρωπο την εφηβεία του τέτοιου που ταραβεριζόταν. Με το μαυρίκι. Όχι τον Παναγιώτη, το μαυρίκι, το δικό μα το γαμάτο, το, το συνδικαλιστή. Τον άλλον νε, που παρακολουθούσε τον, Ανδρέα, τον Πείτε, για ζωγράφου είναι καλά Άρα, Είναι τώρα, αυτό εγώ. που λέμε στα αρχεία μου σε γράφω και κάνω το ζωγράφου Λοιπόν, άκου τώρα ρε Αφαντάσου τώρα εγώ η μάνα μου ο βασιλοκουτικά Ο πατέρας μου κουκουέ Αλλά χριστιανός ονόνος Και εσύ μαλάκας, που... κοίτα <σχελίδι> να δεις Το Σάββατο κλείνω 50 χρόνια ένα βίου με το σύντροφό μα. Απαπαζυμιά. Πε! Πόσα χρόνια τον αγαπάω, τον αγαπάω τον αγαπάω. Το αγαπά. Πάρα πολύ. Ακόμα, πάρα... παρόλα αυτά. Παρόλο που. Μπράβο. Στάστηκε τον αγαπάω με κάνει δύο όμορφα παιδιά, έχω πολύ όμορφα εγκόνια και τον αγαπάω γιατί είναι σύντροφο σε όλα. Αυτό έχει σημασία. Ε, Λάτε. Λάτε, μπράβο, σα χέρο. Μπράβο. Μπράβο, ευχαριστώ έτσι κι τι να είστε. Στα 50 και στα 100 Λοιπόν, να πούμε κάτι. Ξέρει, εγώ είμαι κουκουέρε, παιδί μου, όχι Πηγαίνω και μάλλον. Να, να, να. Ναι, ρε φίλε, ξέρει. Όχι, μαλάκα, μην φανταστείτε. Μέχρι πάμε να πούμε και Το δίνει κι Το δίνει κι κατάλαβα. Ρε σου είπα την μου με το. Αυτό με τον να σου μείνει Αυτό σου λέω με έκανε σοφότερο Αλλά σούπα εκεί μέσα έχω γνωρίσει Ανθρώπους διαμάντια μάτια αδερφέ που με τιμάνε Ακόμα με τη φιλία τους Αυτό δεν μπορώ να το διαγράψω Λοιπόν θέλω να πω το εξής Όταν μιλάω για το κουκουέ έχουν όλοι μαλάκες και στην ατάκ Α ήθελα να πω και στο μαλάκα τον ταρύφα Το βασίλι Μαλάκα ταρίφα δεν πιστεύω να παρεξηγηθείς και εσύ να τσακωθούμε Που είπε ότι Ρώσει την Ελλάδα, θα τον ψήφισε τον Άρε για να κάνει αυτά που λέει, Τι πως θα γίνει, δηλαδή. Αυτό σαν... Ε, πρώτα περιμένει ε. να δει το, Θα το κάνει, θα το κάνει, να ξέρει. Έχουν λοιπόν τη δικαιολογία αυτό που έχει πει κάποτε η Αλέκα, Ότι το Κουκουέ δεν θέλει να κυβερνήσει. Ναι, ρε Μαλάκα, και στο δεν θέλει <laughs> να κυβερνήσει. Το θέλει να υπηρετήσει το λαό. Ο Λαό θα κυβερνήσει, ο λαός θα και ο λαός θα πάρει την τώρα, Αυτά είναι ψηλά Τι τους τώρα, ε, Τα το Ξέρω ότι είναι ψηλά γράμματα, ρε. Φέλε, αλλά μόνο έτσι γίνεται Αποστόλη. Δεν γίνεται αλλιώς. Ψήφισε το το γαμμένο. Δεν θέλεινε. Βάλτε μπροστά. Ψήφισε το. Να το ξεπρακόσει μετά. Του πει να ρε μαλά, και Σα βάλαμε. Εκεί που έχω μια έσταση ακόμα είναι το εξή. Αυτό το γαμμένο να οριμάσουν οι συνθήκε. Εκεί το manual δεν μπορώ να καταλάβω. Τι εννοεί δηλαδή. Τόσα εκατομμύρια κόσμος τώρα για τα τέμπι δεν είναι όριμες συνθήκε. Δηλαδή τι πρέπει. Μόνο με 51% Έτσι να διευκρίνηση θέλω. Σε αυτό κάποιος να μου το πει αν το ξέρει. Έλα, ρε. Έλα. Λοιπόν. Πέστε στην Ναμόρβία τη Μπουμούκα που το παίζει ιστορικό. Σα παρακαλώ. Το, κύριε. Που είπε ότι το Ισραήλ είναι πάντα υπέρ των Ελλήνων. Το κράτο αυτό το οποίο υποστηρίζει την Ελλάδα σε όλα τα διεθνή φώρα στα πάντα. Μια μου πάντα γυρωδίζουμε να σα πω μαζί με εδώ για βαθμού. Ο Ισραήλ. Επειδή εγώ και η ιστορία, ξέρω και μικρά σήτηση με το 1922, Δεν τη λένε βέβαια στην ιστορία για να μάθουν αντιστοιχέ, όταν μπαίνανε μέσα οι κέτερε για να σπάσουν του Έλληνε. Πολλοί Τούρκοι προσπαθούσαν να βοηθήσουν του Έλληνε. Τότε οι Εβραίοι είχαν συμμαχίσει με τον κεμάλ και παίρνα τι περιουσίε του. Εκεί έχει βγει και η αποφύγηση με τα σπασμένα τζάμια που οι Εβραίοι πετάγανε σπασμένα τζάμια, από εκεί που θα γυρνούσαμε του οι, οι Έλληνε. Αυτοί οι Έλληνε όσοι δεν μπορούσε να πάνε με τα πλοία στον πυρεά, στη Θεσσαλονίκη αυτά για να σου το Κάποιοι από αυτού βρεθήκανε στο χαλέπ. Εκεί του περιμέναν οι σύροι και οι Παλαιστίοι, Μουσλάνοι, ανοιχτά τα σπίτια του και του βάλανε μέσα και του φιλοξενήσανε. Γι' αυτό και οι όλοι οι μικρασάτε και οι πόλη πρόσφιευε. Ήταν πολύ δυστοποιημένοι τώρα με του ίδιου πρόσκειε γιατί έχουν ακούσει αυτή την ιστορία που το 22 σαν μια λαγάτο μπουμπούκο που κάνει ότι δεν τα ξέρει. Αλλά μπορεί και να μην τα ξέρει γιατί αυτό πολύ Τωσ έκανε 8 χρόνια για να βγάλει το ιστορικό. Πέστα λεédonι, πέστα γαμοτιμποτάνα. Δεν τα λέει δυνατά. Πέστα να προσεχνάεις. Κολα οánhε gehabt το 1982 μέχρι και σήμερα είναι ανηλιπός. 17 χρόνια κολαγκακέτα. Δεν αντέχω την ιστορία σου που την έχω ακούσει τόσες φορές. Όλο ο Μιχωτάκης ο γέρος της μας τα έχει πει τόσες φορές. Ξακλαγιάγκιλε δω. Δεν αρεβέντε μου λες τον 7ο όρο fora páro me na Ε, να σου πω κάτι, και μου λέει να δώσω και 1500 στο χειρουργείο. Πλάκα μου κάνει ρε. Και τα χρήματα να δώσω το δυτικό σου τα 5.000 Δεν 1.500 στον Ευαγγελισμό. Μπράβο! Να δώσει γιατί να μην δώσει, το κάνει για το σύστημα. Άλλο αν δημιώνει το άνθρωπο. Ερείκει και... το σύστημα. Τώρα εκεί δεν συζητάμε ότι θα πάθει τον οικογενόρικό. Αυτά να τα πει στα αστόα που το ψηφίζουνε. Εγώ του έχω χρησιμοποισοκληρώσει. Μαζεύει 1 δισεκατομμύριο το μήνα. Έπρεπε στο νοσοκομείο. βγάλει και αυτά τα στρώματα, βγάλει και αυτά τα μαύρα που παίρνει. Τώρα... Και μαύρα και κόκκινα. Να λοιπόν, γιατί. α κόκκινα. Καλύπτε. Να σε ρωτήσω Ο Μητσοτάκη που έδωσε συνέντευξη που είπε ότι στο δεν. είναι. Στο σκάι στο οδό. Τώρα του παγόπλο και στο Χινται. Δεν βλέπουμε κακούριμα και δεν μπορώ να στείλουμε. Για κακούλημα από τη στιγμή που αυτό δεν στοιχειοθετείται σε καμία περίπτωση. Στον Πολιόπουλο είπε ή στον Παξεβάν, στο στο είπε. Στον Πολιόπουλο ή στον Παξεβάν, είπε. Μόνο που Ας... πήγε στο Σκάι φτάνει, είναι ένοχο. Τώρα δω... συνέντε... δεν πήγε στο Σκάι, εκεί κοιμάται. Ξύπνησε, κατέβηκε και του είδε να κάνουν εκπομπή. Μπήκε, δεν είναι τώρα ε, καινούργιο ε, δω... αυτό, παλιό είναι. Ε, αν δώσει τη συνέντευξη στον Παξεβάν ή στον Πολιόπουλο, τότε θα πω ότι υπάρχει ένα ψτίγμα να είναι αθώο. Μόνο και μόνο που πήγε στο Σκάι είναι ένοχο. Όλοι κάμπλας, έπιασα ανέλπιστο, δεν το πιστεύω, γυμναστηριακός είμαι. Ανέλπιστο. Έλα, τι θέλεις. Άκου να δεις τι μου, ότι είχε ήρθε φίλος του κατουρημένου στο αεροδρόμιο, αλλά δεν μου είπε ποιο είναι. Μου λέει μαλάκα αυτός, μου λέει που σε βρίζει ο κατουρημένο ο ταξιτής που λες. Άκου μαλάκα πήγε, λέει, στο Dragon Den και παράγγειλε 100 τάπες κόσμος, γιατί πλέον σχέζεται και όλα στο ταξίδι. Το πεθετούμε στην έδρα. Το προκτώμα δηλαδή, το τοποθετούμε εκεί για να μην λερωθούμε στη συνέχεια τη ημέρα. Δεν θα τη συνεχίσω αυτή την κόντρα. Στο λέω, αν θε να πάρει να λέμε εεε, διάφορα, πάρε. Τώρα η μαλακή αυτή δεν θα συνεχιστεί. Άκου, αν δεν το βγάλει την απάντησή μου, εγώ θα έχω το τέλειο <σκέφε> νεκρέο τέλει. λόγο μαλακή. Δεν το συνεχίζω εγώ, θα το κόβω. Όχι, στο <σκέφε> το λέω, όχι μόνο εσένα και του άλλου εννοείται. Ωραία, πρόσεξε να δει. <σκέφε> τη Δευτέρα θα βγάλει απάντηση για το κόβο. Όχι, <κτώφε> δεν πει τα κάνω, σου λέω τι θα γίνει. Εγώ σου λέω. Εγώ σου λέω. Άκου, μπρε, μπ. εγώ σου λέω... <σκέφε> <συγε> Ε, εγώ, σου ε, εγώ σου λέω. Λοιπόν, άμα δεν το βγάλεις, χαίρετε και γιά σας μαλάκα και ατιο. Άγαμις. Άντε γαμίσου. Ε, άγαμις. Ε, σου Όχι, εσύ γαμίσου! Αύριο θα είστε δώς τις μία η ώρα. Μα,